Στοίχη 13-16. Ευλογία των παιδίων. 13. Και του έφεραν μερικά μικρά παιδεία για να τα εγγύσει με τα σχήρας του. Οι μαθηταί όμως επέπλητον αυτούς που τα έφερναν επειδή ενόμιζαν ότι δεν ήρμωζαν στον τον Χριστό να τον απασχολούν για μικρά παιδιά. 14. Όταν όμω είδεν αυτό ο Ιησούς, ηγανάκτησε και είπε προς τους μαθητάς. «Αφήσατε τα παιδεία να έρχονται πλησίων μου και μην τα εμποδίζετε» διότι δι' αυτού που θα γίνουν σαν αυτά και θα αποκτήσουν παιδικήν καρδίαν και διάθεσιν είναι η Βασιλεία του Θεού. 15. Αληθώς σας λέγω. Εκείνος που δεν θα δεχθεί τον λόγων και το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού με αφέλειαν και εμπιστοσύνη και ταπείνωσιν σαν αυτήν που δεικνύουν τα παιδιά εις τους γονείς και διδασκάλους των, δεν θα εισέλθει σε αυτήν. 16. Κι αφού επήρε να φτάσει του, Έθετε τα σχήρα του επάνω των και τα ευλόγει με όλην τη του.